Τον Καριωτάκη όπως τον ανασυναίστησε ο εμπειρίκος... ...στο κείμενο που ακούσαμε την άλλη φορά... ...θα τον πάρουμε τώρα και θα τον ρίξουμε στο τούνελ του χρόνου... ...το σειριαλ που έβλεπα μικρός... ...και θα τον επιταχύνουμε τόσο... ...ωστε να υπερφαλαγγίσει την ενδυμική μιζέρια... ...και θα τον αφήσουμε να πέσει κατά μεσής... ...στο μεγάλο μοντερνιστικό τσίρκο... ...που έστησαν ο Πικάσο κάνοντα τα σκηνικά και ο Ερίξα, τι κάνοντα τη μουσική και θα δούμε πως η φωνή του αλλοιώνεται υπό την διπλή πίεση του εγωτισμού και της κλωγουνερή και ίσως αποσυμπιέζει έναν αυθεντικά θρασί τόνο έτσι ώστε να γίνεται η φωνή ενός άλλου ποιητή, τον οποίο μάθαμε να παρακολουθούμε όχι καθώς διολυσθένει στην κατηφοριά της καταστροφής αλλά καθώς τραβάει την ανηφόρα που λέγαμε της Επανάστασης. Κατά παράδοξο τρόπο μετατονισμένος και υποδειγματικά μεταφρασμένος από τον Άρη Αλεξάνδρου, εμφανίζεται εδώ ο Βλαδίμιρος Μαγιακόφσκι. το καταλάβετε γιατί και πως εγώ ατάραχος αδιάφορος στον σαρκασμόν την πόρα μέσα στο πιάτο την ψυχή μου κουβαλώ για να την αποθέσω εκεί στην άκρη στο γεύμα μιας επερχόμενης εποχής απ' την αξούριστη των πλατιών κυλώντας σαν άχρηστο δάκρυ εγώ μπορεί ο τελευταίος να με ποιητής το προσέξατε τάχα Σαλεύει στις πέτρινες δενδροστιχίες, Το ρηγωμένο πρόσωπο μιας θλίψης απαγχωνισμένης Και πάνω στους λαιμούς των ποταμών Που από τον Ιδρό τα αφρίσανε καθώς καλπάζαν Βαριά τα σιδερένια χέρια πέσανε των γεφυρών Σπαρακτικά φωνάζοντες, Τα δάκρυα χύνει ο ουρανός και ένα μικρού λυσίνεφο μορφάζοντας, ζαρώνει το μικρό του στόμα σαν μια γυναίκα που περίμενε παιδί και ο Θεός τις πέταξε ένα υδροκέφαλο στο χώμα. Ο ήλιος, με επιμονία λογόμυγας γυροφερέσας, καϊδεύοντα σας με τα παχουλά, τα κοκκινότριχα μεγάλα δαχτυλά του, κατασπαζόμενος τον δούλο που κρύβουν οι ψυχές σας. Εγώ ο Ατρόμητος, μες τους αιώνες κήρυξα με θάρρος, το μίσος για το φως της μέρας. Με την ψυχή μου τεντωμένη, σαν καλωδίου νεύρα, εγώ, τον λαμπτήρον ο Ελθέτε πρόσμε και Κι εσείς που τη σιωπή ξεσκίσατε. Κι εσείς που ουρλιάξατε. Γιατί πολλοί σας φύγαν οι θηλιές του φωτεινού μεσημεριού. Κι εγώ θα φανερώσω σας με λόγια, απλά σαν τα μουγκανικτά, τις ολοκένουργες ψυχές μας, τις βουερές που θα βομβίζουνε σαν τόξα φαναριού. Τα κεφάλια θα αγγίξω σας με τα δάχτυλα μόνο. Και να, στο πρόσωπό σα θα φυτρώσουν χείλη, κατάλληλα για τεραστείους ασπασμούς και γλώσσα θα φυτρώσει που θα ακούγεται ως μητρική και θα μιλιέται από όλους τους λαούς. Κι εγώ, κουτσένοντας με τη μικρή ψυχή μου, θα φύγω να γυρίσω στο μοναχικό μου θρόνο με τις τρύπε των άστρων στους ουρανίους θόλους και θα ξαπλώσω σ' τόφια σκοπριάς μαλακό κλινάρι φωτεινός και τεμπελιά σαν ρούχο θα μεζώνει: και αργά κυλώντας και τις τραβέρσες γόνη. Θα μου αγκαλιάσει το λαιμό, της ατμομηχανής, ο ακτινοτόστροχος. Αξιότιμη κύριε, μπαλώστε την ψυχή μου. Να μην μπορεί να στάζει το κενό, δεν ξέρω. Μια ροχάλα στα μούτρα προσβολή θα την πεις. Σαν πέτρινη κυράτσα στέγνωσα κι εγώ. Μαρμέξαν ως την τελευταία στάλα. Αξιότιμη κύριε, θέλετε τώρα αμέσω να αρχίσει μπροστά σας χορό ένα θαυμάσιος ποιητή. Το κείμενο αυτό ανήκει σε ένα θεατρικό, την ουσία του οποίου αποκάλυψε ένας λογοκριτής. Στην πραγματικότητα, ο... ο Μαγιακόφσκι, έχοντας κατανοήσει και πολύ σωστά ότι κάθε επανάσταση περνάει μια φάση λουδιτών, είχε γράψει μια τραγωδία στην οποία έπαιζε ο ίδιος το κέντρο της και από εκεί και πέρα εμφανίζονταν κάποιε φιγούρε. Η βουβή φίλη ψηλή δύο -τρεις οργίες, ο αρκετών χιλιάδων ετών γέρος με τις τεχνές και μαύρες γάτες, ο άνθρωπος που του λείπει ένα μάτι και ένα πόδι, ο άνθρωπος δίκο αυτή, ο άνθρωπος δίκο κεφάλι, ο άνθρωπος με το τεντωμένο πρόσωπο, ο άνθρωπος με τα δύο φιλιά, ο συνηθισμένος νεαρός, η γυναίκα με το μικρό δάκρυ, η γυναίκα με το δάκρυ, η γυναίκα με το δάκρυ Και μέσα σε αυτό το κάπω κάπω αλόκο το τσίρκο, που θυμίζει και λίγο γκόγια, ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι προσπαθούσε να πιάσει ένα διαπασόν τρυφερότητας και ταυτοχρόνος να ακουστεί αυθεντικό, δηλαδή στο χείλος. Πήγε λοιπόν στο λογοκριτή του Τσάρου, είμαστε στο 1913, έχοντας το αντίτυπο της τραγωδίας που είχε γράψει η εξέγερση των αντικειμένων και από πάνω το όνομά του, δηλαδή Μύρος Μαγιακόφσκι και την ένδειξη «Τραγωδία». Ο λογοκριτή έδωσε πράγματι την άδεια να ανέβει στη σκηνή η τραγωδία Βλαδίμιο Μαγιακόφσκι. Κι έτσι έκανε μια μεγαλοφιούς απλότητα ανακάλυψη, όπω παρατηρούσε μετά από λίγο καιρό ο Μπορης Παστερνάκ, ότι ο ποιητή δεν είναι ο συγγραφέα, μα το αντικείμενο του ποιήματος. Και το ποίημα απευθύνεται στον κόσμο στο πρώτο πρόσωπο. Και απευθύνθηκε πράγματι σε κάποιο θεατράκι τη προεπαναστατική Πετρούπολη με το Μαγιακόφσκι με τη γνωστή κίτρινη του να παίζει ο ίδιο και να προπυλακίζεται από ένα κοινό εξαγριωμένο... από τον υπερθετικό μοντερνισμό του όλου ευρήματος. Όμως ο Μαγιακόφσκι έμπαινε εκείνη τη στιγμή σε μια τροχιά... την οποία δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει στη μέση. Ο σαρκασμός θα παροξενόταν, ενώ ο λυρισμός θα γινόταν αντιληπτός ως δορυφορική δράση... από μια συχασιά που νομίζω πως την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Στο τέρμα περίπου της πορεία. Ακούστε πως έχει ανατραπεί η συνθήκη μέσα στον ίδιον αυτόν άνθρωπο υπό την προϋπόθεση της συντελεσμένης ίδια επανάστασης που ήδη έχει αρχίσει να κυλάει στη δική της κατηφόρα. Αξιοσέβαστη, απόγονη καθώς θα σκάβετε την απολυθωμένη σημερινή κοπριά, των ημερών μας μελετώντας τα σκότη, μπορεί και να ρωτήσετε για μέ καμιά φορά. Και τότες ο σοφός σας, ίσως και να πει, καλύπτοντας με την πολυμάθειά του πλήθος ερωτηματικά μεγάλα, για κάποιον, λέει, που ζούσε κάποτε, του βραστού νερού τραγουδιστή, που ταύρα στο νερό, εχθρεβότανε τα μάλα. «Βγάλ το ποδήλατο γυαλιά σου, καθηγητά μου. Μονάχος μου θα πω και για την εποχή μου και για τον εαυτό μου. Άσταση». Ένας βοθροκαθαριστής και νερουλάς μαζί είναι η εφεντιά μου, που εκλήθηκα και επιστρατεύτηκα από την Επανάσταση. Από τον αφεντάδων του σανθόνες έφυγα και στο μέτωπο τράβηξα. Από την πίεση έφυγα, τούτη την ακιζόμενη κυρά, που τον κυπάκο της φροντίζει μια χαρά, την κορούλα, το σπιτάκι, τη λιμνούλα και το χωραφάκι της μαθές. Ω, μόνιμο μου, τον κήπο μου φυτεύω τρυφερά, Ω, μόνη μου, ποτίζω τις πρασιές. Άλλος από το ποτιστήρι χίνει στίχους, άλλος Χιλιοπιπυλώντα του στο στόμα, του μπουχίζει. Οι κατσαροτρίχηδε δημητρακακακαίοι, και οι δημητρουλάκιδε κατσαροτριχαίοι, μη το διάολος δεν του ξεχωρίζει. Δεν του βάζει στη γλιστρίδα καραντίνα, άλλοι του μαντολινάρουν κάτω από του τοίχου, ταραντίνα, ταραντίνα, τριν, από κάτι τέτοια ρόδα. Μάτονε, σπουδαία τιμή, να υψωθεί για μένα πρωτομή, με στι πλατείε, εκεί όπου το χτί ροχάλε ο Ροχάλες φτύνει, όπου ο κλέφτης και ο αλίτης μια παρέα με τη σύφυλλη έχουν γίνει. Αμ και εγώ απ' την Αγγιτ Πρόπ έχω στη φύση. Αμ και εγώ να γράφω για τους λόγους σας ρομάντζες στα γούστερα λοιπόν. Ναι, πιο χαριτόβρητο και πιο ευπλασάριστο είναι αυτό. Όμως, εγώ δάμασα τον ίδιο μου τον εαυτό και πάνω στο λαιμό έχω πατήσει. Τον ίδιων μου των τραγουδιών Συντρόφοι απόγονοι, ακούστε με καλά. Εμέ, τον Αγγιτάτορα, τον Αρχιφωνακλά. Εγώ, βουβένοντας τις ποιησης τους σκελαριστούς κρουνούς, τα λυρικά τομίδια θα δρασκελήσω, κι ως προ ζωντανού θα σας μιλήσω. Αυτή η παρατεταμένη σύγκρουση του ποιητή με το ίδιο το ταλέντο που την ακούσαμε σε υποδειγματική μετάφραση του υποτιμημένου σε τέτοιες περιπτώσεις Γιάννη Ρίτσου αυτή η σύγκρουση που είναι το έσχατο τεκμήριο για το ότι έχουμε να κάνουμε με αυθεντικό ποιητή σε ιδίωμα λυρικό διατυπώνεται έτσι όμως απηχεί μια άλλη που Βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στη συνθήκη της ίδιας της λυρικής ποιήσης. Της ίδιας της ποιήσης ίσως εν γένει. Βρίσκεται ριζωμένη στο σημείο όπου συναντώνται το ιερό και το βέβυλο και όπου του αυτού ανδρος είναι τραγωδίων και κομμωδίων επίστασθε ποιήν όπως έλεγε ο Πλάτων. Βρίσκεται στο σημείο όπου ένα κύμα χλεύης απειλεί οτιδήποτε σέβεσαι ώστε να απομείνει όρθιο μόνον ό,τι αξίζει. Αυτό ο το ήξερε και το εκδραμάτισε σε ένα σπουδαίο έργο της αμέσως μετεπαναστατικής φάσης του, το μυστήριο Μπούφο, ο τίτλος τα λέει όλα, στο οποίο θα βρω ευκαιρία κάποια στιγμή να αναφερθώ εκτενώς, αφού πρώτα ξεκαθαρίσουμε τις προποθέσει του εννοείται.